Πίσω από τον ανεμόμιλο ή μπροστά στη θάλασσα κάτω από το τυχαία τυχερή συνάντηση πάνω στο στήθος σου ραδιόφωνα ακούγεται το είμαι αρκετά μαλάκας ώστε να τα χαλάσω όλα.